Μία επισήμανση εξ Ό,τι θέλετε, όποια στιγμή θέλετε, με διακόπτετε Για να είναι και εφικτή η κατανόηση από την πλευρά μου της εξέλιξης μιας σκέψης που θα σας καταθέσω, ε, ώστε να είμαστε και πιο σαφείς τα ζητήματα που νομίζω είναι πολύ εχμηρά, πολύ, πολύ δύσκολα σε μια διαπραγμάτευση που έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Γιατί επιλέγουμε την κομβική περίοδο της γένεσης του νεοερυνικού κράτους προκειμένου να κατανοήσουμε το σήμερα. Θα ήταν εύκολο να ξεκινήσει κανείς από το σήμερα και να τελειώσει σε αυτό. Νομίζω όμως ότι ειδικά για τον ελληνικό κόσμο η στιγμή της Επανάστασης στοιχειοθετεί μια νέα περίοδο η οποία... Αλλάζει άρδην ό,τι έχει να κάνει με την ιστορική πορεία αυτού του έθνους. Τι συνέβη στην Επανάσταση. Αυτό θα μας το πει η επισήμανση του τι ήταν πριν και τι ήταν ή και τι είναι μετά ο Ελληνισμός. Αλλά η Επανάσταση... Αυτή καθεαυτή στοιχειοθετεί ε, μία θα έλεγα ήττα κολοσιαίων ιστορικών διαστάσεων που ανάλογη δεν έχει γνωρίσει ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα, από τις απαρχές του και είναι μία επανάσταση σε τρία επίπεδα. Πρώτα πρώτα σε σχέση με αυτό που αποτελείζουν το πρόταγμα, τι σκόπευαν, τι επαιδείωκαν οι Έλληνες. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που είχαν και βίωναν έως τότε, ποιος ήταν ο ιστορικός ελληνισμός. Και τρίτον, και το χειρότερο, σε σχέση με αυτό που δημιουργήθηκε στη συνέχεια. Όλοι λέμε σήμερα ότι συγκροτήθηκε ένα ελληνικό κράτος, και απελευθερωθήκαμε. Θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ότι το κράτος αυτό δεν έπαιξε το ρόλο της απελευθέρωσης του ελληνισμού παρά σε μία βάση η οποία προπέθεται άλλα πράγματα και κυρίως την αποδόμηση του ιστορικού ελληνισμού. Γιατί ήταν, ήταν λοιπόν, η Επανάσταση. Πρώτα-πρώτα γιατί σχεδιάστηκε όχι για να απελευθερώσει την Πελοπόννησο. Εκεί κατέληξε μετά την Ήτα. Σχεδιάστηκε για να αποτελέσει, για να επιτύχει την αλλαγή ηγεμόνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή να υπάρξει διαδοχή από τον Ελληνισμό σε μια ιστορική περιοχή που την κατέλαβαν οι Οθωμανοί και την διοικούσαν και που στοιχειοθετούσε για μα την κατοχή, την εθνική κατοχή. Ε, εάν ψάξουμε να δούμε τι επεδίωκαν, ποια ήταν η εικόνα και η θέση των Ελλήνων ε, πριν από την Επανάσταση, θα διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα η παρουσία του, η δύναμή του. Ε, εκτείνονταν όχι σε μία, στην Οθωμανική, αλλά σε τρεις αυτοκρατορίες. Είχαν τον οικονομικό και σε πολλά άλλα επίπεδα έλεγχο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είχαν κέρια θέση ουσιαστικά τον έλεγχο της Ρωσικής αυτοκρατορίας και σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον τον οικονομικό έλεγχο, της Αυστρογγαρίας εκείνης της εποχής. Σας λέω μόνο ότι σε σχέση με την μέση κεντρική Ευρώπη που ήταν η αυστρογαρία και που είχε την μικρότερη σε σχέση με τις άλλες δύο αυτοκρατορίες επιρροή, στις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τραπεζικές εισαγωγικέ εξαγωγικές και άλλες, οι 103 ήταν ελληνικές. Και μάλιστα με συμπαγή οργάνωση των Ελλήνων σε βαθμό που προκαλούσε έκπληξη τους Αυστριακούς. Η επανάσταση λοιπόν όπως προκύπτει από αυτούς που επέλεξαν τον δρόμο της επανάστασης γιατί υπήρχε και η άλλη μερίδα που διατείνονταν ότι θα έπρεπε να υπάρξει η διαδοχή, σιγά σιγά η αφομοίωση δηλαδή, κατά το πρότυπο της Ρώμης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Επανάσταση για αυτούς στοιχειοδετούσε από εδαφική άποψη την ολική διαδοχή στην, στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολιτικά, και αυτό έχει να κάνει με την ήττα του ελληνικού κόσμου στην επανάσταση, το άλλο επίπεδο της Ήτας. πολιτικά οι Έλληνες προσδοκούσαν στη διαμόρφωση ενός πολιτιακού συστήματος, το οποίο θα περιείχε αυτό το οποίο υπήρχε ήδη, δηλαδή την πόλη, το σύστημα των πόλεων, και πόλεις εδώ δεν είναι το αστικό κέντρο, αλλά το αυτόνομο κράτος, όπως ήταν η πόλης κράτη στην αρχαιότητα, όπως ζούσε ο ελληνικός κόσμος μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας, το, η πόλη ή κοινό, που κακώς λέγεται κοινότητα, και στο επίπεδο λοιπόν του κοινού, που ήταν μια θεμελιώδης κοινωνία, θα υπήρχε η δημοκρατία, και η δημοκρατία επίσης ή ένα πολύ κοντά στην αντιπροσώπευση σύστημα, τα υπήρχε και στην κορυφή ως κεντρικό πολιτικό σύστημα. Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό είναι χρήσιμο να συγκρίνουμε το σύνταγμα του Ρίγα, του Βελεστηλή η φερέου, όπως κατά το αρχαιοπρεπές λέγεται με εκείνο των γάλλων ριζοσπαστών της γαλλικής επανάσταση των Ιακοβίνων. Οι Ακοβίνοι πρόκριναν το σύνταγμα της προσωλόνια εποχής, το έλεγαν οι ίδιοι. Ο Ρήγας, το σύστημα της εποχής του Περικλή. Όταν λέμε δημοκρατίας, εννοούμε αντιπροσω... ε, ε, αυτοκυβέρνησης από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Δεν εννοούμε ένα σύστημα που το κατέχει από τον πρώτο έως τον τελευταίο βαθμό κάποιος πρωθυπουργός, ή πρόεδρος ή άλλος όπως συμβαίνει με τα σημερινά πράγματα που ουσιαστικά επισκιάζει την πραγματικότητα γιατί αφαιρεί από την έννοια το πραγματικό περιεχόμενο και την ορίζει διαφορετικά. Το σημερινό σύστημα δεν είναι δημοκρατία και δεν είναι και αντιπροσώπευση. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός κόσμος πριν από την επανάσταση ζούσε ένα πολυσύνθετο καθεστώς μέσα στα κοινά που ήταν αλλού η δημοκρατία, όπως και στην αρχαιότητα, αλλού η αντιπροσώπευση, αλλού μεικτά συστήματα ολιγαρχίας, αλλά πάντως ήταν συστήματα που ανάγονταν οι πολιτικές που εκαλούντο να εφαρμοστούν σε ένα γενικότερο έως συλλογικό συμφέρον. Η... Είναι το σύστημα που... Έζησε ο ελληνικός κόσμος μέχρι τέλους και που έδωσε αυτό τον πολιτισμό που έδωσε γιατί ε, η δημοκρατία, η έστω και η ολιγαρχία συγκρινόμενη με τα απολυταρχικά συστήματα της Ευρώπης και με το σημερινό πολιτικό σύστημα κινητοποιεί περισσότερους ανθρώπους τους εισάγει δηλαδή στον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό στον πολιτισμό, πολιτισμό της ελευθερίας και επομένως ε, τον οδηγεί στο να γίνεται δημιουργός ο ίδιος σε όποιον τομέα αναπτύσσει τη δραστηριότητά του από τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πνευματικό κλπ. Αυτό τα εξηγεί όπως ξέρετε πως μία πόλη των 150.000 κατοίκων όπως η Αθήνα καθόρισε την ιστορία του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Ε, η, το σύστημα λοιπόν αυτό, μαζί με την ίδια της Επανάστασης, όπως θα δούμε, έρχεται να καταληθεί. Όμως έχει σημασία να σταθούμε λιγάκι παραπάνω σε αυτό. Ακούμε συχνά να λέγεται ότι πριν από το νέο ελληνικό κράτος δεν υπήρχε ελληνικό έθνος, διότι το έθνος κατασκευάστηκε ε, ήταν δηλαδή επινόηση του κράτους, όχι του κράτους ως κράτους, του θεσμού, αλλά των φορέων του κράτους, αυτών που ήθελαν να ηγεμονέψουν στο κράτος, που είναι το πολιτικό προσωπικό μετά την απολυταρχία. Ε, αυτό είναι σωστό για όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης. Είναι σωστό διότι το έθνος, είναι μια πολιτισμική πραγματικότητα. Είναι μια συνείδηση κοινωνίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι αυτό που δημιουργεί τη συνοχή, δηλαδή την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα ενός κόσμου. Ε, αυτό για να θεωρηθεί έθνος, διότι η αναφορά μόνο στο πολιτισμικό στοιχειοθετεί την έννοια της εθνότητας, ε, για να αναφερθεί λοιπόν ο, για να μεταστεγαστεί στην έννοια του έθνους πρέπει συγχρόνως να υπάρξει και η πολιτική στόχευση πρέπει δηλαδή να χρη, να δηλωθεί από την πολιτισμική αυτή οντότητα τους Έλληνες, τους Ιταλούς, οποιουδήποτε, ότι θέλουν να είναι κύριοι της τύχης τους να συγκροτήσουν ένα κράτος πολιτικά οργανωμένο στο οποίο οι πολιτικές θα ανάγονται στο συμφέρον της κοινωνίας και του έθνους αυτού η, η γένεση το γεγονός ότι στις άλλες χώρες δημιουργήθηκε όντως η έννοια του έθνους παρα Τη ιδιαίτερότητα που θέλει να έχει και πολιτική ύπαρξη ε, ενός λαού ε, στους νεότερους χρόνους ε, κατατείνει από τους δικούς μας αλλά και τους άλλους τους ξένους καστές να ε, συμπεριλαμβάνει και τους Έλληνες. Πρώτα-πρώτα δεν είναι σωστό να λέμε ότι το έθνος δημιουργήθηκε από το κράτος. Το έθνος το οικειοποιήθηκε το κράτος, προκειμένου να αποσπάσει αυτό που αποτελεί συνείδηση κοινωνίας από την ίδια την κοινωνία, το πολιτισμικό της συναγόμενο, και να λάβει την ευθύνη του το πολιτικό προσωπικό του κράτους που κατέχει την πολιτική κυριαρχία. Άρα όλη αυτή η συζήτηση για το αν είναι κατασκευή του κράτου, η συνείδηση κοινωνίας το έθνος έχει ένα κέριο πολιτικό διακύβευμα για το σήμερα Γιατί είναι κατασκευή η ιδέα ότι το έθνος το επινόησε το κράτος Ακόμα και στη Δυτική Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους Το έθνος δημιουργήθηκε από τους ελεύθερους θύλακες μέσα στη Φεουδαρχία Δηλαδή το έθνος επειδή είναι ταυτότητα προϋποθέτει την ελεύθερη ύπαρξη της συλλογικότητα, της κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρξει έθνος στη θεουδαρχία, του χάρη. Και επειδή οι υπόλοιποι πριν των Ελλήνων λαί ήταν φεουδαλική, γι' αυτό και δεν είχαν υπόσταση έθνος. Ήταν πολιτισμικά υπαρκτοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί κλπ, αλλά δεν είχαν, όσο ήταν σε φεουδαλικό καταστώς, πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή δεν είχαν μεταστεγάσει αυτό που αποτελούσαν μια ιδιαιτερότητα γλωσσική ή άλλη στο πολιτικό επίπεδο για να διεκδικήσουν την αυτονομία τους. Όποιος έχει ταυτότητα, άρα ελευθερία, αυτός διεκδικεί όχι μόνο την ατομικότητά του με όρους ελευθερίας αλλά και την θέση του μέσα στο συλλογικό με όρου πάλι ελευθερίας, αυτό που λέμε πολιτική. Αυτό το ιδιαίτερο γεγονός λοιπόν απαγορεύει στην ε, χωρίς να το επιτιθάρει βέβαια γι' αυτό και οι τους επικρατούν πολλές φορές απαγορεύει στην σε αυτόν που θέλει να στοχαστεί με όρους επιστήμης να ε, διατείνεται ότι ο ελληνικός κόσμος δεν είχε ταυτότητα συλλογική, άρα δεν είχε ε, ταυτότητα επίσης έθνους ε, θα ισχυριστούν ότι οι Έλληνες πριν την Επανάσταση ήταν Ελληνόφωνοι μιλάνε για Ελληνόφωνου και όχι για Έλληνες διότι αυτό το γεγονός έχει τεράστια σημασία για την εποχή μας έχει τεράστια σημασία διότι εάν αποδεχτούμε ότι υπήρχαν Έλληνες πριν από την Επανάσταση και γι' αυτό άλλωστε έγινε Επανάσταση γιατί διαφορετικά πώς εξηγούνταν ε, και Συνεπώς είχα, κατήχαν αυτή την ηγετική θέση στον κόσμο χ, ε, με, χωρίς βεβαίως κράτος, όντας υποεθνική κατοχή. Σημαίνει ότι ε, το, το ερώτημα τι πταίει για τη σημερινή πραγματικότητα μας φέρνει σε άλλον ασθενή. Όχι στον ελληνικό λαό που λέμε φταίει αλλά σε αυτό που αποτελεί το νεότερο ελληνικό κράτος. Θα δούμε γιατί. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι ο ελληνικός κόσμος είχε μία παρουσία ιστορική παρουσία μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, η οποία ήταν ηγετική σε μία ευρύτατη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολική Ευρώπη τη Μικρά Ασία και βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της ε, Μεσογείου. Τι συνέβη στην Επανάσταση και οδηγηθήκαμε στην ΉΤΑ. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρξε μια, ένας μεγαλό ιδεατισμός. Δηλαδή δεν επρόκειτο για μια φιλοδοξία το πρόταγμα για την διαδοχή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία υπερεύαινε τις, δυνάμεις, τις, δυνατοτή, τις δυνατότητες του ελληνισμού. Όταν από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο που ήταν μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολη και που την κατέλαβε με τον Στρατηγόπουλο έως ε, το 1461 έως και τον Ρίγα και τους άλλους ο σχεδιασμός αυτής της διαδοχής, δηλαδή εδαφικής έκτασης που εθεωρείται ότι είναι ο ζωτικός χώρος του ελληνισμού ε, ο σχεδιασμός αυτός που έκριναν ότι έπρεπε να αποκτήσει και πολιτική σάρκα ε, εθεωρείται και ήταν πράγματι μέσα στις δυνατότητες σε αυτό που αντιπροσώπευε ο ελληνισμός στην εποχή εκείνη άρα κάτι άλλο έφερξε γι' αυτό το άλλο ήταν ο σχεδιασμός της Επανάστασης. Οι... Αυτοί που στοχάστηκαν την Επανάσταση από, την... από τους προηγούμενους που σχεδίασαν το πολιτικό ζήτημα, ο Ρήγας παραδείγματο χάρη, έως αυτούς που ουσιαστικά την οργάνωσαν, η Φιλική Εταιρεία, ακόμα και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αυτό που έκαμαν ήταν να μιμηθούν τη Γαλλική Επανάσταση. Είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη εντύπωση εκείνη την εποχή. Αγνώσαν όμως ορισμένα βασικά ζητήματα που μπορείτε να τα κατανοήσετε πολύ εύκολα λόγω της ιδιότητάς σας, που έχουν να κάνουν με το πώς πραγματοποιεί κανείς μια εξέγερση, μια επανάσταση, ένα πολεμικό δηλαδή διακύβευμα. Ε, ενώ συνομιλούσαν αλλά δεν μιμούνταν λοιπόν την, το πρόταγμα τη Γαλλική Επανάσταση, είδαμε την τεράστια διαφορά, ε, μιμήθηκαν απολύτω τη Γαλλική Επανάσταση. Τι, κα, τι έγινε με του Γάλλου, Πρώτα απ' όλα η Γαλλική Επανάσταση δεν ήταν εθνική, ήταν κοινωνική επανάσταση. Αξίωνε τη μετάβαση από τη Φεβουδαρχία, το καθεστώ του Δουλοπάρικου, στη νεότερη εποχή που την αποκαλούμε ανθρωποκεντρική, διότι έχουν, έχει ως θεμέλιο την ελεύθερη υπόσταση του ανθρώπου. Η, η Γαλλική Επανάσταση όμως, ως πράξη, είχε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι απευθύνονταν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν δουλοπάρικοι, δηλαδή εξαθλιωμένοι και αντικείμενο ιδιοκτησία ε, και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούσαν τη νέα εντάξει πραγμάτων που ήταν οι νέοι προλετάροι όπως θα δηλαδή οι εργάτες γης οι εργάτες εργοστασίων εκείνης της εποχής που δεν είχαν κανένα απολύτως δικαίωμα ήταν περίπου σαν δουλοπάρικοι και ίδιοι όταν λοιπόν έχει να κάνει κανείς με μια μάζα αυτού του είδους που δεν έχει ούτε τίποτε να χάσει όπως θα έλεγαν οι θεωρητικοί της Επανάστασης αλλά κυρίως δεν έχει κανένα ιδιαίτερο συμφέρον να υπερασπιστεί μέσα ή να διακινδυνεύσει μέσα από μια επανάσταση, μέσα από μια εξέγερση, το ότι είναι εύκολο με ένα κάλεσμα να τρέξουν όλοι στο σημείο της εξέγερσης και να καταλάβουν τη βαστήλη, να καταλάβουν δηλαδή τα σημεία της πολιτικής εξουσίας. Όταν όμως, όπως στην ελληνική περίπτωση, έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει τρομακτική διαφοροποίηση Πρώτα-πρώτα, πολιτιακά είναι ήδη διαμορφωμένη σε αυτό που γνωρίζουμε και προαναφέραμε από την αρχαιότητα. Είναι μία κοινωνία που συγκροτείται, οι κοινωνίες της είναι η πόλη τα κοινά. Οι κοινότητες της λένε, κακώ, αλλά οι κοινότητες για να κατανοήμαστε. Ε, συνεπώς... Δεν υπάρχει ένας που παίρνει την, επανάσταση, την απόφαση για την επανάσταση ή για την διαχείρισή της, αλλά τόση όσα και τα κοινά, οι περιφέρειες των κοινών, οι συμπολιτέ τους. Με άλλα λόγια, υπάρχει ήδη μια διασπορά της κοινωνίας, μια διαφοροποίηση σε πολιτικό επίπεδο, άρα σε επίπεδο ηγεσία της επανάστασης, ο κάθε τόπος, η κάθε περιοχή, η κάθε πόλη κάνει τη δική της Επανάσταση με τη δική τη ηγεσία. Δεύτερον, στο εσωτερικό των κοινών υπάρχει μια επίση σημαντική κοινωνική και οικονομική διαφοροποίηση. Άλλοι είναι πλούσιοι, άλλοι φτωχοί, άλλοι μεσαίοι, άλλοι ασχολούνται με το εμπόριο, άλλοι με τη μεταποίηση, άλλοι με το δημοσιονομικό σύστημα. Επομένω και αυτή η διαφοροποίηση είναι ικανή να βάλει και άλλα ζητήματα μαζί με την εθνική απελευθέρωση στο καλάθι. Όταν λοιπόν καλούν κάποιοι. Σε επανάσταση μια τόσο πολύ διαφοροποιημένη κοινωνία σημαίνει ότι δεν συνεκτιμούν το αυτονόητο. Ότι η κοινωνία αυτή, ο καθένας χωριστά, πρώτον γιατί είναι ελεύθερος και δεύτερον γιατί έχει όλη αυτή την πολυμορφία, θα σκεφτεί με τους όρους όχι μόνο της συνολικής απελευθέρωσης αλλά και του ιδίου συμφέροντος και της θέσης του. Τι θα γίνει. Ωραία, θα επαναστατήσω εγώ που είμαι επιχειρηματία στη Σμύρνη. Και τι θα γίνει την άλλη μέρα. Και τι θα γίνει αν αποτύχει η Επανάσταση. Όλα αυτά ε, δηλώνουν ακριβώς ότι το να κάνει κανείς μια διακήρυξη για να πει ξεσηκωθείτε είναι εύκολο, αλλά προδικάζει την ήττα. Και όπως και έγινε, η... ίσως δεν είναι πολύ γνωστό ότι η εκκίνηση της Επανάστασης από τη Μολδοβλαχία δεν έγινε ούτε για αντιπερισπασμό για την Πελοπόννησο ούτε γιατί ήταν κοντά η Ρωσία αλλά γιατί θεωρείται ότι από εκεί ήταν δυνατόν ο Υψηλάντης με ένα σώμα στρατού το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημα οργανωμένο και πολύ μικρό για τη φιλοδοξία θα κατέβαινε στην Κωνσταντινούπολη διασχίζοντας την Βαλκανική και ε, εκεί προεβλέπεται να γίνει η περιπόληση του ναυστάθμου και συγχρόνως η σύλληψη του Σουλτάνου. Αλλά τίποτε από αυτά δεν έγινε. Και βεβαίως οι Οθωμανοί κινητοποίησαν κάποιες δυνάμεις και κατά περίπτωση κατέστειλαν ε, τις τοπικές, ε, τοπικές ήταν, δεν είχε μια συνολική οργάνωση ε, εξεγέρσεις και συγχρόνως, το εγχείρημα του Υψηλάντη. Άρα λοιπόν η επανάσταση ήταν γι' αυτό το λόγο καταδικασμένη να αποτύχει και επειδή ήταν συνολική επανάσταση καθολική δεν ήταν όπως οι επαναστάσεις που γινόντουσαν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο προηγουμένως ε, είχε και καταλυτικές συνέπειες. Ε, φτάνουμε λοιπόν στην διαμόρφωση του μικρού αυτού κράτους της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Τι ήταν αυτό το κράτος. Γιατί εκεί πια ε, μπαίνει το μεγάλο ζήτημα της σημερινή κακοδαιμονίας. Είπαμε ότι η μεγάλη ήταν το εγχείρημα της Επανάστασης. Είπαμε επίσης ότι με την Επανάσταση και την δημιουργία του νεοικού κράτους... Άρχισε η αποδόμηση του ιστορικού ελληνισμού, αυτού που ήταν το υπόβαθρο, το οργανωτικό του σχήμα, μέσα στο οποίο κινήθηκε ιστορικά από την, ε, τους κρυτομικηναϊκούς χρόνους και διατήρησε αυτή την ιστορική του συνέχεια και σε επίπεδο ταυτότητας, συνείδηση συλλογικότητα δηλαδή του, του, του Έλληνα, αλλά και σε επίπεδο υποδομής έτσι, ίδιο συστασίας, μέχρι και το 19ο αιώνα. Η αποδόμηση αυτή βεβαίω δεν έγινε την ημέρα της επανάστασης της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, αλλά ξεκίνησε τότε και τελείωσε το 1922 σε ό,τι αφορά στους μικρασιατικούς πληθυσμούς. Τι συνέβη λοιπόν, ε, παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι πάραμε να ξεκινήσουμε μια νέα Ε, Αναφερθήκατε στην εδαφική έκταση που ακολούθησε τον ζωτικό χώρο του ειννισμού, ο οποίο υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο προσδιοριστεί και ο οποίο δεν επέτρεπε και με την επανάσταση. Ποιο ήταν αυτό ο ζωτικό χώρο, يا ε, καταλαβαίνω. Ε, ε, Μα τον προσδιορίζει, σα ανέφερα δύο ονόματα γιατί ε, αυτοί οι δύο, ο Παλαιολόγο και ο Ρήγα, τον προσδιορίζουν με σαφήνεια. Ε, ο παλαιολόγος μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης όταν σε λίγο θα έμπαιναν μέσα απευθυνόμενος στους στρατιώτες του, είπε, περιέγραψε πώς ο ελληνισμός ως εδαφική πραγματικότητα κατακαιρματίστηκε και έγινε αντικείμενο από διάφορους λαούς. Τον περιγράφει λοιπόν από την Μεσοποταμία μέχρι και την Ιταλία. Ο Ρήγας, κατά ανάλογο τρόπο, δεν πηγαίνει μέχρι τη Μησοπταμία, περιλαμβάνει όμως όλη τη Μικρασία, όλη τη Βαλκανική, όχι μόνο μέχρι την, τον Δούναβη, αλλά μέχρι και τη Ρουμανία και μέχρι το την Αδριατική και το Ιόνιο, συμπεριλαμβανομένες και της Μάλτας. Οι, ουσιαστικά, δηλαδή, είναι το ουσιώδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της εποχής και συγχρόνως, είναι και το ουσιώδε του, του χώρου μέσα στον οποίο λειτουργήσε ιστορικά ο Ελληνισμός. Η ελληνική Χερσόνησος, στην ευρύτερη έννοια μέχρι και τον Δούναβη και η Μικρά Ασία. Το γεγονός ότι αναφέρονται εκεί δεν, είναι, δεν δηλώνει ότι έχουν αίσθηση της γεωγραφίας. Ότι μέχρι εκεί ήμασταν και επομένως ανεξαρτήτως του τίλα, είναι σήμερα... Εμείς θέλουμε να είμαστε μέχρι εκεί. Αυτό έχει καταλαμβάνει μικρή θέση. Το ουσιώδες είναι ότι εκείνη την εποχή ήδη είναι μετρημένο, ομολογημένο, ότι οι Βαλκάνοι τουλάχιστον λαί είχαν εξελινιστεί. Ο Νεόφυτος Δούκας και όχι μόνο βεβαίως ο ίδιος ο Ρήγας και πολλοί άλλοι μας λένε στις στο τέλος του 18ου αιώνα, ότι έχουμε τελειώσει, έχει τελειώσει η υπόθεση των ρουμάνων των Μολδαβών και των, της Μολδοβλαχίας, ε, έχουν εξελινιστεί. Ε, οι Βούλγαροι το ίδιο. Ε, άλλωστε, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της, της Οδωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ελληνικό. Τα σχολεία είναι παντού εγκατεστημένα, σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μάλιστα είναι όχι εκκλησιαστικά όπως συμβαίνει στη Δύση, αλλά κοσμικά σχολεία. Είναι σχολεία δηλαδή τα οποία τα συγκροτούν και τα διαχειρίζονται οι, τα κοινά οι κοινότητες. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα για το πώς εξελινίζονται Το δεύτερο είναι ο ρόλος της Εκκλησίας που παντού είναι Έλληνες ιερείς και συγχρόνως ε, ε, η λειτουργία γίνεται στα ελληνικά. Ε, αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα, γιατί ακόμα σήμερα και στους κόπτες ε, της Αιγύπτου στα ελληνικά γίνεται η λειτουργία. Ε, ε, απ' την άλλη όμως, ε, η ίδια η έννοια της οικονομίας, της νομισματικής οικονομίας, το εμπόριο παραδείγματος χάρη στα χέρια των Ελλήνων ή των Ελληνίζοντων. Γι' αυτό και στα σερβικά παραδείγματος χάρη, η έννοια του εμπόρου είναι η έννοια του Έλληνα. Είναι δηλαδή ένα γενικότερο φαινόμενο δυναμικής, το οποίο είναι πια οριστικό ως πραγματικό υλικό, το οποίο έχει αναγνωριστεί ότι υπήρχε. Γι' αυτό άλλωστε και όταν στο δεύτερο μισό υποκινούνται οι οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια, οι, ε, αυτοί που διώκονται περισσότερο, είναι οι λεγόμενοι Γρεκομανείς. Ο όρος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στους Σκοπιανούς. Οι Γρεκομανείς είναι εκείνοι οι οποίοι επέμεναν ότι ανεξαρτήτως του τι ιδιαίτερη ταυτότητα έχει ο καθένας, είμαστε όλοι Έλληνες. Ο Ρίγα αυτό το λέει πολύ παραστατικά στην ελληνική δημοκρατία του. Ε, λέει δηλαδή ότι όλοι οι Βαλκάνοι και μάλιστα και ένα μέρος των Τούρκων ε, όλοι οι Βαλκάνοι είναι Έλληνες Σέρβοι, Βουλγαροί, Βλάχοι ε, κλπ διότι είναι εκαταγωγείς Έλληνες αλλά το καταγωγικό μέρος δεν έχει να κάνει με το αιματολογικό δεν πήρε δηλαδή το, το αίμα του σύγχρονου στον ίδιο ε, Έλληνα-Βούλγαρο ή ό,τι για να το συγκρίνει με το αίμα του αρχαίου Έλληνα... η καταγωγή είναι πολιτισμική έννοια. Αυτό απαντά και σε άλλα ζητήματα που ε, τα ακούμε πολλές φορές σήμερα... που λένε ότι η Ελληνική Επανάσταση έγινε από του Αρβανίτες... έγινε από αυτούς μεν δε... έγινε από αυτούς που θεωρούσαν τους αυτούς τους Έλληνε ανεξαρτήτως εάν θα ήταν από τη Βιωτία από την Θεσσαλονίκη, από πολιτισμικά ή οτιδήποτε άλλο καταγωγικά αρβανίτες κλπ. Έγινε από αυτούς που ήθελαν ε, την απελευθέρωση με όρους ελληνικότητας. Δεν, δεν μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτόν τον κόσμο που συγκροτείται, όπως το χαρακτηρίζω ως έθνος κόσμο σύστημα, με όρους έθνους κράτους. Η πολιτική αυτό τον κοσμο που συγκροτειται οπως το χαρακτηριζω ως εθνος κοσμο συστημα με ορους εθνους κρατους η πολιτικη διασταση της έννοια έθνος, στον Έλληνα μέχρι και την Επανάσταση δεν είναι η έννοια του έθνους κράτους είναι η έννοια του έθνους κόσμου συστήματος ένα έθνος δηλαδή που πολιτικά επιδιώκει να οργανωθεί με πρόσημο της πόλης πριν από την μετάβαση στην οικουμένη ε, η αντιμετώπιση του κοινού εχθρού ή οι κοινέ δράσεις γίνονται κατά συνέργεια των πόλεων ε, μετά, σιγά σιγά και κυρίως με την ολοκλήρωση αυτής της μετάβασης στην Οικουμενική Κοσμόπολη έχουμε και τον συμβολισμό του όλου από την Μητρόπολη Πολιτεία από την Βασιλεύουσα Πόλη, την Κωνσταντινούπολη χωρίς να εκλείπουν όμως οι τοπικοί, δηλαδή οι πολεωτικοί πατριωτισμοί αυτή η ιδιαιτερότητα έχει τεράστια σημασία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Τη διαφορά, την ίδιο συστασία του ελληνικού κόσμου πριν από την Επανάσταση και μετά. Σε έναν δημοσιογράφο, η εικόνα που σχεδιάζεται είναι αρκετά ευηριακή για την ελληνική κυριαρχία ε, στην Ομοσπονδιακή Αστυνοδορία. Ξανά άλλο, ποιο ήταν ο μαγνητικό τρόπο τη Επανάσταση. Ε, πρώτα απ' όλα δεν ήταν η δηλιακή. Την περιγράφω κατά τον τρόπο που αποδίδει απολύτως το 100% μια πραγματικότητα. Και εάν θέλετε να δείτε πόσο δυνατή είναι η πραγματικότητα αυτή και όχι η δηλιακή, θα σας πω μόνο το εξής. Ε, όχι το 1821 που έγινε η Επανάσταση αλλά στο δεύτερο μισό, στο προχωρημένο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Δύο παραδείγματα. Είναι πολλά, αλλά αυτά είναι από τα τελευταία, γι' αυτό και τα επισημαίνω. Ένας Γάλλος πρόξενος στη Λεμεσό υποβάλει ένα υπόμνημα στην κυβέρνησή του και λέει «Είναι επίγον να κατακαιρματίσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να δημιουργήσουμε μικρά εθνικά κράτη. Διαφορετικά είναι νομοτελειακά προδιαγεγραμμένο ότι οι Έλληνες θα οικειοποιηθούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί είναι το όνειρό τους, είναι, είναι λέει, διάφορα και έχουν και τη δυνατότητα να το πράξουν και συνεπώς θα δημιουργήσουν ένα κράτος που θα είναι αν, ανάλογο ή αντίστοιχο, αν θέλετε με την δύναμη που αντιπροσωπεύουν αλλά αναντίστοιχο με τη δική μας δυνατότητα να γεμονεύσουν στον κόσμο δεν το λέω εγώ το λέει κάποιος ο οποίο βλέπει και ζει τα πράγματα την εποχή εκείνη, 1859. Και το 1874, ο μεγάλος Ρώσος Ντοστογεύσκι, όταν η ρωσική πολιτική έχει γυρίσει στον Βασλαβισμό, ε, διαλογίζεται σε ένα άρθρο του ε, τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία. Επιλέγει να στοχαστεί ανάμεσα στο δρόμο το γερμανικό ή τον ελληνικό. Δεν υπάρχει πρότυπο άλλο για τον Ντοστογεύσκη, ούτε το γαλλικό, ούτε το αγγλικό, ούτε το αμερικάνικο, ούτε κανένα άλλο. Και αφού αναλύει τι αντιπροσωπεύει ο γαλλικό πολιτισμό, ο γερμανικός, τι ο ελληνικό, που οι Γερμανοί είναι χονδροειδεί, βάρβαροι, άξεστοι κλπ., και, και αφού πλέκει το εγκόμιο του ελληνικού, όχι του αρχαίου αυτού που ζει και συναντά ο ίδιος ε, του ελληνικού πολιτισμού, εξηγεί γιατί πρέπει η Ρωσία να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Με μόνη τη διαφορά, λέει, ότι οι Έλληνες έχασαν την ευκαιρία να ηγεμονεύσουν στη ρωσική πολιτική, όπως δηλαδή μπορούσαν να το είχαν κάνει, και να κάνουν δική τους την Κωνσταντινούπολη. Τώρα τι θέλουμε για μα. Λοιπόν, ε, Αυτά και μόνο δείχνουν ότι είναι μια πραγματική κατάσταση στη βάση της οποίας στοχάζονται οι Έλληνες για το πώς πρέπει να ε, διαμορφώσουν τα μετά την απελευθέρωση πράγματα της, ε, του έθνους τους και όχι μια ειδηλιακή. Το δεύτερο είναι, με ρωτήσατε, τι, ε, ο, σκοπός, λοιπόν, ο σκοπός της Επανάστασης ήταν ακριβώς να Ανατρέψουν την Οθωμανική εξουσία και να διαμορφώσουν ένα ελληνικό κράτος με βάση τις προδιαγραφές που σας ανέφερα, τις, μας τις λέει ο ρήγα, αλλά και οι άλλοι λίγο πολύ σε αυτή τη βάση ε, έβλεπαν να οργανώνεται το ε, ε, ελληνικό κράτος που θα διαδεχόταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνεπώς, στην πραγματικότητα μία εξέγερση που μαζί με τον τρόπο που σκεφτόταν ο Υψηλάντης θα καταλάμβαναν την Κωνσταντινούπολη και θα εγκαθίδριαν εκεί μία ελληνική κυβέρνηση. Ήταν δηλαδή η επανάσταση, ο άλλος δρόμος για να γίνει η εναλλαγή εξουσίας, φορέα εξουσίας από τον Οθωμανικό στον Ελληνικό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Okay. Αυτή είναι η έννοια της απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση είναι αν ελέγξει κανείς το κράτος το οποίο τον δυναστεύει. Ναι, να την Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήγαινε και πιο πέρα. Αλλά σημασία για τους Έλληνες είχε ο Μικρασιατικός και ο Βαλκανικός χώρος. Χωρίς να σημαίνει ότι απέριπταν αν πετύχαιναν αυτή τη διαδοχή θα απέριπαν την υπόλοιπη εδαφική πραγματικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άλλωστε ήταν η εποχή των, της Απικιοκρατίας ήδη. Δεν έρθαταν το ζήτημα παραπέρα δηλαδή της παραπέρα ε, ε, αποδοχής δηλαδή του υπολείπου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή όχι. Η έννοια της διαδοχή υπερήχε. Άλλη ερώτηση το, σύστημα... το, βιώριο... το, δημιάντα... το ανατολικό ζήτημα ε, τίθεται σε σχέση με την ε, ε, βούληση των δυτικών δυνάμεων που εκείνη την εποχή ήταν απολυταρχίες, να διευρύνουν τον ε, ορίζοντα της ε, επιρροής τους ε, πέραν των απικιών και στον ιστορικό χώρο του ελληνικού κόσμου ο οποίος παρήγγε πλούτο ουσιαστικά γιατί ήταν φορέας νομισματικής οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί με συγκεκριμένη ημερομηνία, χρονολογία μάλλον διότι έχει ιστορικό βάθος δηλαδή στην, ακόμα στην περίοδο της ε, ε, τον 16ο αιώνα στην απαχή της Ναπάκτου η Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, αντιμετωπιζόταν με αμυντικούς όρους δηλαδή να μην επεκταθεί περισσότερο το ο κυρίως ανατολικός ζήτημα με την έννοια που το γνωρίζαμε το 19ο αιώνα τέθηκε αργότερα όταν άρχισε να υποχωρεί η δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να τίθεται το ζήτημα του διαμελισμού ή του ελέγχου της. Επομένως, σε μια περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία συναντιόνταν με τις νέες δυνάμεις αλλά σε καθεστώς άμυνας και εσωτερικής αποσύνθεσης. Είναι ο 18ος και κυρίως ο 19 ο αιώνας. Το ανατολικό ζήτημα, όμως, έχει ενδιαφέρον να το προσέξουμε σε σχέση με την εσωτερική του λογική. Δηλαδή, τι συγκροτεί την έννοια του ανατολικού ζητήματος. Γιατί, βεβαίως, η σκέψη είναι τι θα γίνει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ποιος θα την οικιοποιηθεί. Και εδώ τίθεται το θέμα της Ρωσίας. Αλλά στην πραγματικότητα, πίσω από το ζήτημα της Ρωσίας... Υπάρχει ο ελληνισμός. Αυτή η δύναμη που είναι συμπαγής, που στα υπομνήματα των προξενικών αρχών των ε, μεγάλων δυτικών δυνάμεων, των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, ε, εμφανίζεται ότι είναι απολύτως απαγορευτικός για τη δική τους διείσδυση. Αυτό είναι δηλωμένο. Δεν. Είναι σταθερή δηλαδή, Διαπίστωση ότι δεν μπορούμε να διεισδήσουμε οικονομικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διότι ελέγχεται απολύτω από τους Έλληνες. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο αποσιοπάτε και αποσιοπάτε για συγκεκριμένους λόγους από την πλευρά των δυνάμεων διότι αν ε, δήλωναν τον διακηρυγμένο, τον, μάλλον όχι τον διακηρυγμένο αλλά τον ουσιαστικό στόχο του να αποδομήσουν τον ελληνισμό, γιατί αυτό ήταν ο στόχος, να μην φτιάξει καθεστώ διαδοχής, διότι δεν θα, ήταν απέναντι, θα ήταν ανταγωνιστικός απέναντί τους, ε, με, σε συνδυασμό όλα αυτά με την ε, αδυναμία των ιδίων να διεισδύσουν. Γιατί όταν μιλάμε για αστική τάξη στην Ευρώπη, γιατί για να μιλήσουμε για διείσδυση, δεν είναι τα κράτη που διείσδυση, τα κράτη καθοδηγούν και υποστηρίζουν αυτού οι οποίοι θα κάνουν τη διείσδυση που είναι η οικονομία, οι φορεί της οικονομίας. Η, η αστική τάξη. Η αστική τάξη λοιπόν για την ε, δυτική Ευρώπη τότε ήταν τη γενέση τη. Ενώ η ελληνική αστική τάξη ήταν οικουμενική. Ήταν ήδη ιστορικά παρούσα και ενώ είχε εθνικά χαρακτηριστικά ήταν η υπερεύαινε δηλαδή την έννοια του στενού κράτους που θα το προστάτευε και λοιπά. Θα θυμάστε ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 ακόμη και πιο πριν υπήρχε, υπήρχε η λογική του προστατευτισμού. Γιατί για να προστατευτεί το εσωτερικό κεφάλαιο ουσιαστικά είναι του ξένου. Στα παλιότερα χρόνια απαγορευόταν η Coca-Cola στην Ελλάδα γιατί υπήρχε το ταμ του φίξ. Αυτό ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ισχύει εναντί όλων. Τώρα, Στη νέα εποχή διαπιστώνουμε ότι η αστική τάξη, δηλαδή οι φορείς της οικονομίας έχουν αλλάξει και περιεχόμενο αλλά και δυνατότητες και έχουν απελευθερωθεί από τον περιορισμένο χώρο του κράτους και κινούνται, επιχειρούν στο σύνολο του, του πλανήτη. Αυτό λοιπόν το, το περιεχόμενο του ανατολικού ζητήματος είναι που τέθηκε με οξύ τρόπο Στη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και στη συνέχεια, στη διάρκεια που ε, ο ελληνικός κόσμος αρχικά, μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μετά και οι υπόλοιποι, έθεταν το εθνικό ζήτημα έτσι, και το τι χώρο, δαφικό χώρο θα καταλάβουν για να το διαμορφώσουν πολιτικά. Συγκροτήθηκε λοιπόν αυτό το νέο ελληνικό κρατήδιο. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που μας οδηγεί που οδηγεί στην αποδόμηση του ελληνικού κόσμου. Το νεοελληνικό αυτοκρατήδιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα είναι εθνισυγενές. Δεν έχει ζωτικό χώρο για να αναπνεύσει. Δεν έχει εσωτερική δυνατότητα δηλαδή να υπάρξει. Είναι μικρό. Και κυρίως εγκαταστάθηκε σε μία ε, περιοχή της, ε, του ελληνικού κόσμου η οποία ήταν η πιο καθυστερημένη και η πιο κατεστραμένη λόγω του πολέμου, της ανεξαρτησίας. Είχε αποδομηθεί ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός τα κοινά είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί, τις φραγίδες των κοινών τις κατήχαν οι, οι πρώην εκλεγμένοι, οι προύχοντες και επομένως αυτοί αποφάσιζαν τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Αυτό το βλέπουμε και στα συντάγματα της Επανάστασης. Το βλέπουμε και στην πολιτική που ακολουθείται έναντι του Καποδίστρια, ο οποίος δεν προκρίνει ένα ισχυρό συγκεντρωτικό κράτος, αυταρχικό όπως λέγανε, ένα κράτος που συνδύαζε τα κοινά, με την δημοκρατική του συγκρότηση ήθελε να υπανισάγει την έννοια του Δήμου στα κοινά για να χαμηλώσει την επιρροή των προχόντων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και ένα κεντρικό πολιτιακό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να διεξαγάγει και πολιτικές γενικότερο ενδιαφέροντος αλλά κυρίως να ισχυροποιήσει, να την, και την τυπική εθνική απελευθέρωση, την αναγνώριση του κράτους και να διευρύνει τα όρια του. Η... Το κράτος αυτό, λοιπόν, το οποίο επισημοποιείται ουσιαστικά με την έλευση του, της βαβαρικής δυναστίας, του Όθωνα, είναι ένα κράτος που θεσμικά είναι ένα τυπικό προτεκτοράτο. Προστασία το λένε, προτεκτοράτο, η, η ακριβής μετάφραση είναι προς, προτεκτοράτο η έννοια της προστασίας, έτσι δεν είναι ναι, αυτά είναι τα προτεκτοράτο. δηλαδή είναι υπό την ε, επίβλεψη και την ηγεσία κάποιου άλλου, δεν μπορεί να ασκεί πολιτικές ανεξάρτητες κάποιοι άλλοι συναποφασίζουν ή αποφασίζουν γι' αυτό, ό,τι συμβαίνει ας πούμε και σήμερα Ω έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Παραδείγματος χάρη εγκαθίσταται μία μοναρχία η Βαβαρική μαζί με το στρατό της. Δεν θα διαβάσουμε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πουθενά στους ιστορικούς ότι ήταν ένα στρατό κατοχή ουσιαστικά. Ε, ποιος θα αρνηθεί ότι όταν εγκαθίσταται ένας ξένος στρατός για να υποστηρίξει ένα πολιτικό καθεστώς και το φορέα τη, αυτό όποιον και καλό σκοπό να έχει, δεν πάβει να είναι ένας ξένος στρατός ο οποίος διοικεί μαζί με την και επιβλέπει την τάξη ε, σύμφωνα με την άποψη της πολιτικής εξουσίας και του φορέα της. Λοιπόν, έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αυτό το πρωτεκτοράτο ότι ακόμα και οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να πολιτευτούν κατά το συμφέρον των δυνάμεων, των λεγόμενων προστατήτων δυνάμεων και γι' αυτό ονομάζονται, όπως ξέρουμε, Α, τα κόμματα αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό. Συνεπώς, οι φορεί εκείνοι οι οποίοι έρχονται να διαχειριστούν το εθνικό πρόβλημα, την εθνική ολοκλήρωση, είναι ήδη προσκυρωμένοι σε δυνάμεις και στους σκοπούς των δυνάμων άρα εξαρτώνται από αυτούς εάν και πώς θα πραγματοποιήσουν το σκοπό της εθνικής ολοκλήρωσης γιατί δεν δημιουργήθηκε και σταμάτησε εκεί συγκροτήθηκε η έννοια της μεγάλης ιδέας που είναι μια έννοια η οποία προσδιαγράφει το νέο σχήμα της εθνικής ολοκλήρωσης και επομένως υποτίθεται ότι έπρεπε να το ακολουθήσουν το ακολούθησαν για να δούμε αν το ακολούθησαν και να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το κράτος όπως το περιγράψαμε, δεν έχουμε παρά να κάνουμε μια έτσι, θεωρητική υπόθεση εργασίας. Τι θα ήταν το νεοελληνικό κράτος εάν είχε συγκροτηθεί γύρω από μια μεγάλη, την ίδια έκταση ας αλλά γύρω από μια μεγάλη ε, πόλη, ένα μεγάλο αστικό κέντρο του ελληνισμού τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη τα Γιάννενα έστω θα είχε τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα προφανώς όχι διότι θα ήταν μια συγκροτημένη οικονομικά και κοινωνικά κοινωνία η οποία θα έδινε άλλον τόνο στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής το κράτος αυτό λοιπόν διατύπωσε πολύ νωρίς αυτό που ήταν έτοιμα και πίεστικό αίτημα των Ελλήνων την, ε, το πρόταγμα της εθνικής απελευθέρωσης των άλλων Ελλήνων που, που υπήγοντος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς διαχειρίστηκε αυτή την εθνική ολοκλήρωση. Θα το δούμε λίγο μετά αφού κάνουμε μία επισήμανση για τη διάθερη μεγάλη δουλεία τα χαρακτηριστικά εκείνα δηλαδή που οδήγησαν ένα προς ένα το νεοελληνικό κράτος στην σημερινή πραγματικότητα. Ε, η πρώτη πράξη των Γερμανών, των Βαβαρών που ήρθαν στην Ελλάδα ποια ήταν να καταργήσουν τα κοινά και τη δημοκρατική του συγκρότηση. Εάν διαβάσετε το εισηγητικό κείμενο της νομοθεσίας που καταργεί τα κοινά, τη θεμέλια βάση δηλαδή τον, του ελληνικού κόσμου στην ιστορία του ε, και την κοινωνική συλλογικότητα που ήταν θεσμημένη πολιτικά, την κοινωνία που ήταν συγκροτημένη σε Δήμο, Δήμο όχι σε Δημαρχείο, αλλά... Σε συνέλευση του κοινού ε, θα διαπιστώσετε ότι και σήμερα το ίδια διατείνονται όσοι είναι αντίθετοι στην ε, θέσμηση της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα, αλλά ε, εκφράζουν μία απέχθεια ε, τι είναι λέει, πώς είναι δυνατόν αυτός ο αμαθής, ο εγωκεντρικός, ο ιδιοτελής, ο χίλια τέτοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσάπτουν στην ελληνική κοινωνία, πώς μπορεί αυτή να κάνει διαχείριση πολιτικής, να κυβερνιέται δηλαδή ουσιαστικά και να διαχειρίζεται τα κοινά πράγματα, τα δημόσια πράγματα. Γι' αυτό και το καταργούν, ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευγένεια, της κορυφή που πρέπει Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εάν εμείς εδώ μέχρι σήμερα ή μέχρι θες ήμασταν εθισμένοι να ξέρουμε ότι ε, θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε αποφάσεις ή σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ή αποφάσεις εντολής προς αυτούς οι οποίοι θα διαχειριζόταν στη συνέχεια τα προβλήματά μας και ελέγχουν τι θα κάναμε, Τα προβλήματά μα θα τα φυλάγαμε και θα ερχόμασταν να τα θέσουμε στην μάζοξη, όπω λέγανε στην περίοδο τη Τουρκοκρατία. Όλοι λέει, σήμερα έχουμε μάζοξη, όλοι μικροί και μεγάλοι. Σημαντική και μη σημαντική εννοεί το μικρή και μεγάλη, Στα έγγραφα δηλαδή τη Τουρκοκρατία. Τι θα κάναμε λοιπόν, μέχρι χθε θα συγκεντρωνόμασταν, θα θέταμε τα γενικότερα ζητήματα, αλλά και ο καθένα τα προσωπικά του ζητήματα. Εγώ είμαι ορφανό. Δεν έχω οικονομικές δυνατότητες, αφού το κοινό έχει τη δημοσιονομική ευθύνη και όχι η κεντρική εξουσία, όπως και ιστορικά στο Βυζάντιο και λοιπά που το παρέλαβε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, εκεί θα λύναμε όλα μας τα προβλήματα στη συλλογικότητα. Άρα η πολιτική ήταν απευθείας και θεσμικά συνδεδεμένη με την κοινωνική βούληση, με το συμφέρον της ολότητα, τη συλλογικότητα. Μπορεί να ήταν καταγερματισμένη αυτή η συλλογικότητα, κατά κοινά, και όχι σε ένα κράτος-έθνους, αλλά όμως αυτό στο σύνολό του ήταν το μέγα, και το μέγα προνόμιο, ένα μείγμα δηλαδή, ε, ακριβώς και όχι με όρους ιδιοποίησης άσκησης πολιτικής. Δεν μπορούσε κάποιος να ασκεί πολιτική εκεί που ήταν ολιγαρχικά έστω ή δημοκρατικά οργανωμένο το κοινό, εναντίον της βούλησης του κοινού λαού διότι θα το τραβούσε το αυτή. Όταν καταργούν λοιπόν οι βαβαροί τη θεσμημένη συλλογικότητα και από σήμερα καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως άτομα ο καθένας για τον εαυτό του και την πολιτική μας αρμοδιότητα την παίρνουν οι πολιτικοί εμείς τι θα κάνουμε ως άτομα. Αυτό ξέρετε τι στοιχειοθετεί την περιαγωγή μιας πολιτιακής κοινωνίας σε, στο καθεστώς της ιδιωτίας δηλαδή από θεσμό της πολιτείας όπως είναι η Βουλή παραδείγματος χάρη σε ιδιωτική κοινωνία που σημαίνει σε κατακαιρματισμό και κατά το μοναδιματώπιση κοινωνία. κοινωνίας. Δεν υπάρχει πια συλλογικότητα άρα πώ θα συμπεριφερθεί ο πολίτης στη συνέχεια. Θα πάει στον πολιτικό. Ο καθένας χωριστά για να πει το πρόβλημά του, αφού δεν υπάρχει συλλογικότητα για να το πουν όλοι μαζί. Πηγαίνοντας στον πολιτικό λοιπόν, ο πολιτικός θα σκεφτεί με τη σειρά του και ό,τι έχει συμφέρον, αλλά και γιατί έχει απέναντι του το άτομο και όχι τη συλλογικότητα, ότι οι πολιτικές που θα ακολουθήσει θα είναι κατακαιρματισμένες, δηλαδή προσωπικές αυτό που θα πούμε στη συνέχεια, πελατειακές. Διατείνονται πολύ ότι η έννοια της πελατείας του κράτους μας ε, είναι, οφείλεται στην κοινωνία και στις κληρονομίες της. Λάθος. Οφείλεται σε αυτή την ανασυγκρότηση του κράτους με όρους πολιτικής κυριαρχίας. Απολυταρχία στην αρχή και μετά πολιτικής κυριαρχίας. Που θεωρεί την κοινωνία ιδιότητη. Αυτό το κράτος για την Ευρώπη ήταν ευεργετικό, διότι πήρε μια κοινωνία δουλοπαρήκων και την έκανε κοινωνία ελευθέρων σε επίπεδο ατομικότητας. Επομένως, ο, αυτός που θεωρεί το ελεύθερος πια δεν ήταν πολίτης στην Ευρώπη για να αποκτήσουν την ιδιότητα της πολιτιότητα μέσω της ψήφου που το δηλώνει οι, τα μέλη της κοινωνίας χρειάστηκε να φτάσουν στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στον ελληνικό κόσμο και είχαμε την ψήφο την ιδιότητα του πολίτη με όρους αυτοκυβέρνησης με περιεχόμενο αυτοκυβέρνησης αλλά και μετά επί καποδίστρια αλλά και πιοθωνα δεν κατήργησε κανείς την, καθολ, την καθολική ψήφο στην Αγγλία το 1830 το 8% μόνο του πληθυσμού, του αριστερικού πληθυσμού έχει δικαιώμα ψήφου στην μικρή Ελλάδα και σε όλο τον ελληνικό κόσμο το έχουν όλοι εκεί λοιπόν γίνεται η πρώτη αυτή μεγάλη πράξη η οποία ακολουθήθηκε ήδη προηγήθηκε μάλλον και με την ιδεολογία του πράγματος γιατί πάντα η διανόηση παίζει τον πρώτο και καταλητικό ρόλο στο να γίνει αποδεκτό να νομοποιηθεί μια πραγματικότητα η... Οι οπαδοί του λεγόμενου εξευρωπαϊσμού που υπέκλυπτε μια διάθεση οπιστοδρόμησης ουσιαστικά ε, καλούσαν τον Καποδίστρια να καταργήσει την καθολική ψήφο και απαντούσε ο Καποδίστριας ότι είναι η ψήφος δηλαδή η ιδιότητα του πολίτη είναι της ιδιότητα και στην ιστορικότητα του Έλληνα και δεν μπορεί να το διαπράξει αυτό το ανοσιούργημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πως Σιγά σιγά οικοδομείται και η θεσμική αλλά και η ιδεολογική μετάβαση του ελληνικού κόσμου από μια εποχή οικουμένης που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης σε μια εποχή πρώτο ανθρωποκεντρική όπως θα την πούμε. Δηλαδή να το πούμε πρακτικά από τον 19ο αιώνα στον 7ο αιώνα π.Χ. Τότε που ο ελληνικός κόσμος ζούσε ανάλογα καθεστώτα, στην προσωλόνια εποχή. Αυτό μας θυμίζει λιγάκι την ιδέα του πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε εάν μας φορούσαν τα παπούτσια της παιδικής μας ηλικίας ενώ εμείς έχουμε μεγαλώσει, έχουμε οριμάσει, ή τα ρούχα της, πάλι της βρεφικής μας ηλικίας. Ε, το να ενοχοποιούμε αυτόν που του φοράμε αυτά τα ρούχα αντί να τον εαυτό μας που του δίνει να φορέσει αυτά τα ρούχα ε, νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση ως προς το ποιον πρέπει να θεραπεύσουμε και το θεσμικό αυτό ένδυμα είναι πολύ στενό για έναν που, έχει, που δεν λειτουργεί ως μάζα που προσδοκά απελευθέρωση ατομική και όταν του δίνουν το πολιτικό δικαίωμα όπως στη Γερμανία το εκχωρεί στο ολοκληρωτικό σύστημα του Χίτλερ του ναζισμού γιατί δεν του λέει τίποτε δεν τον νοιάζει εάν Στη διακυβέρνηση της χώρας θα υπάρχει ένας ολοκληρωτισμός αρκεί να του δίνει την κοινωνική του ελευθερία. Την ατομική του ελευθερία, συγνώμη. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πρώτο τεράστιο βήμα σε αυτή την κοινωνία του νεοελληνικού κράτους να αποδομηθεί η λογική της συλλογικότητας, δηλαδή της συνάφειας των πολιτικών που θα ασκούνται με τη συλλογικότητα. Ένα. Το κρατούμενο λοιπόν κυριαρχεί μια πολιτική τάξη η οποία αφού συγκροτείται με βάση το κομματικό σχήμα που συνοδεύει όλες αυτές τις πολιτικές λειτουργίες τι κάνει στη συνέχεια αντί να είναι διαχειρίστρια η κομματική πραγματικότητα του πολιτικού συστήματος υπέβη σε αυτό και το ιδιοποιείται. Έχει όλη την άνεση διότι δεν έχει απέναντί του τη συλλογικότητα της κοινωνίας. Θα σκεφτούμε στη συνέχεια καλά. Δεν είχε την κοινωνία όπως δεν την έχουν και οι ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά εκεί όμως λειτουργούσε η έννοια της μάζας που διεκδικούσε δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή αλλά όχι πολιτικά δικαιώματα για να πηγαίνει να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό και εδώ το πελατειακό σύστημα και η μεταβολή του κομματικού συστήματος σε κομματοκρατία δηλαδή στην οικιοποίηση του πολιτικού συστήματος από το κόμμα ε, αυτή η πραγματικότητα δεν συντρέχει στην Ευρώπη διότι εκεί η μάζα διακδικεί μόνο δικαιώματα και ελευθερία στην ατομική τη, στην προσωπική της, στην ιδιωτική της ζωή ενώ το πολιτικό σύστημα το αφήνει στην κοινωνία, στην, στην πολιτική δεν το αμφισβητεί, δεν το διακδικεί η πελατειακή σχέση εκεί είναι παρέκκληση εδώ γίνεται σύστημα Θα μπορούσε όμως να σκεφτεί κανείς ότι, εντάξει, η κοινωνία είναι απ' έξω, ιδιώτης. Αλλά θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτή την ισχυρή, με όρους κυριαρχίας, μονοπόληση του πολιτικού συστήματος από το κράτος και αρά το πολιτικό προσωπικό, για να αναγκαστεί να κάνει συλλογικές πολιτικές, από τις κοινωνικές δυνάμεις, παραδείγματο χάρη από την αστική τάξη και το φιλελευθερισμό. Όπως θα έλεγε η σύγχρονη θεωρία για το τι είναι εκείνο που συγκροτεί τις αντιστάσεις και τις αντίρροπες δυνάμεις ώστε η πολιτική να πολιτεύεται κατά το γενικό, όπως λέγεται, συμφέρον. Αλλά αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αστικής τάξης στην Ελλάδα και αστική τάξη δεν υπήρξε. Έρχεται λοιπόν σε μια δεύτερη φάση, αφού δικαιολόγησε την πρώτη, η πνευματική τάξη της χώρα, και δηλώνει ότι η σύγχρονη, η νεότερη ελληνική κοινωνία, δηλαδή αυτή του νεοελληνικού κράτους, άρα το νεοελληνικό κράτος δεν έχει αστική τάξη ισχυρή. Είναι γι' αυτό και η σύγχρονη διανόηση λέει ότι μοιάζει με τη Λατινική Αμερική περίπου ή τριτοκοσμική. Όλη η προσπάθεια που γίνεται είναι να ε, οριστεί η ελληνική κοινωνία ότι είναι το περιθώριο, δηλαδή ε, το προσκύρωμα στον, στην δυτική στην ευρωπαϊκή ανωτερότητα. Πράγμα που είναι με θερμήνε... αποτελεί με θερμίνευση της ιστορίας, διότι το μόνο που δεν ισχύει είναι αυτό. Αλλά όλη αυτή η προσπάθεια κατατείνει στο να δικαιώσει την ηγεμονία των δυτικοευρωπαϊκών λαών, που όμως είναι ξεχωριστό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, είναι ξεχωριστό αυτό που συγκροτεί την δυνατότητα να είναι κάποιο ηγεμόνα, να έχει τη δύναμη σε σχέση με αυτό που αποτελεί την ανωτερότητα, δηλαδή την ανθρωποκεντρική ανωτερότητα, την ανωτερότητα στον πολιτισμό. Δεν σημαίνει ότι όποιο είναι ανώτερο στον πολιτισμό έχει και την ανωτερότητα των όπλων, τη δύναμη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν ανώτεροι πολιτισμικά από του Έλληνε και κυριάρχησαν, ήταν ισχυρότεροι και κατάφεραν να διαιρέσουν του Έλληνε και να του καταλάβουν σιγά σιγά. Έναν προς, ένα προ ένα κομμάτι του Ελληνισμού ακριβώ γιατί δεν είχε την ενότητα και δεν μπόρεσε να ή δεν θέλησε να πετύχει την ενότητα που χρειαζόταν για να τον αποθήσει την ώρα που δεν είχε την δύναμη να ε, παραβληθεί με τον Ελληνικό κόσμο. Το ίδιο ισχύει και στη, στη νεότερη εποχή. Έτσι και στο Βυζάντιο εννοείται με την κατάληψη τη Κωνσταντινούπολη του 1904. Ε, <χωρήστε> Ο, ο πολιτισμό, προσέξτε. Ο πολιτισμό είναι η αυτό που φαίνεται εξωτερικά στον τομέα, λένε, τη τέχνη, των γραμμάτων κλπ. σε μια χώρα, που αντιπροσωπεύει μια χώρα. Δεν είναι αυτό ο πολιτισμό. Ο πολιτισμό ανάγεται στο είδο του κόσμου που αντιπροσωπεύει μια εποχή ή μια χώρα, αν εξετάσουμε μια χώρα. Δηλαδή, υπάρχει ο δεσποτικός πολιτισμός, η Αίγυπτος, τον Φαράω, Περσία, η Κίνα και υπάρχει και ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Εδώ μπαίνουμε στην λογική της ιδιοσυστασία, δηλαδή της φύσεως της ίδιας της κοινωνίας. Είναι συγκροτημένη ως δεσποτική ή είναι συγκροτημένη ως ελεύθερη. Από εκεί και πέρα εξετάζουμε τα στάδια. Κάθε στάδιο παράγει διαφορετικά και πνευματικά, οικονομικά, τεχνολογικά, πολιτισμικά αποτελέσματα. Η, παραδείγματος χάρη η εποχή του Σόλωνα, για να, επειδή εκεί έχουμε τη μεγάλη διάρκεια που μας επιτρέπει να κάνουμε τη σύγκριση, γι' αυτό την επικαλούμε, η εποχή του Σόλωνα παρήγε πολιτισμό, ο οποίος αντιπροσώπευε τις προτεραιότητες εκεί της εποχής. Στο πολιτικό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα, στα γράμματα, στη σκέψη, τι σκεφτόντουσαν, τι διαλογίζονταν οι σοφοί τη εποχής εκείνης. Ο, σε σχέση με τον πολιτισμό της, του 4ου ή του 5ου αιώνα της δημοκρατίας, που είχε διαφορετικές προτεραιότητες, παρήγαγε διαφορετικά αποτελέσματα. Και το ίδιο βεβαίω μετά στην περίοδο της Οικουμένης, μετά τον Αλέξανδρο. Είναι... Ενδιαφέρον να το προσέξουμε αυτό στο επίπεδο των ε, χαρακτηριστικών εκείνων στοιχείων τα οποία αντιπροσωπεύουν τα αρχιτεκτονήματα τα οποία ε, μπορούμε να δούμε σήμερα. Ε, ο πολιτισμός της Αθήνας του 5ου αιώνα παρήγαγε τον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας είναι ένας ναός ο οποίος έχει αναλογικά κοινά χαρακτηριστικά με τους ναούς της Αιγύπτου, παραδείγματος χάρη. Αλλά ο ένας είναι δεσποτικός ναός, ο άλλος είναι ανθρωποκεντρικός. Ο, ο ένας μπαίνει στο μέσον του Δήμου και ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πολίτη, ενώ ο άλλος υπηρετεί τη ε, δεσποτία που επιβάλλεται πάνω στην ίδια την κοινωνία, που είναι η κοινωνία δουλοπαρήκων. Ο πολιτισμός της Οικουμένη που ξεκινάει με τον Αλέξανδρο αντιπροσωπεύεται από αυτό το οποίο ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα στην Αμφίπολη που μπαίνει υπησέρχεται το δοξαστικό στοιχείο σε αυτόν ο οποίος κυριαρχεί ε, και επιβάλλει αυτή την οικουμένη ή που είναι συντελεστής της ε, επιστρατεύεται δηλαδή εδώ η τέχνη για να ικανοποιήσει όχι τη δημοκρατία, αλλά τον έναν, ο οποίος, χωρίς όμως αυτό ο ένας, να είναι και δεσπότης. Ο πολιτισμός της Περγάμου, αν έχετε πάει στην Πέργαμο και ή στη Γερμανία, στο Βερολίνο που έχουν ξεσηκώσει όλο το, το, το μνημειακό μέρος και το έχουν εγκαταστήσει εκεί, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ο πολιτισμός της κοσμόπολης. Άλλος πολιτισμός που εκφράζει αυτό το ευρύτερο κοσμοπολιτιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανώθηκαν και λειτουργήσαν οι, οι Έλληνες. Δεν έχουμε τα αντίστοιχα δείγματα της Αιγύπτου, της Αλεξάνδριας, γιατί καταστράφηκαν, γι' αυτό αναφέρομαι στην, ε, ε, στην Πέργαμο. Γιατί είναι υπαρκτό γεγονός. Το, μπορούμε να το δούμε όπως είναι ανασυγκροτημένο εκεί. Άρα λοιπόν ο πολιτισμός... Δεν είναι μόνο τα εξωτερικά στοιχεία. Ανάγονται σε όλο αυτό το υπόβαθρο μέσα στο οποίο κινείται και λειτουργεί ο, ο κοινωνικό συστος και που παράγει και τα πολιτισμικά αποτελέσματα. Έλα για την πραγματικότητα μιλάμε και όσο θα για τους Έλληνες γιατί τους Ναι. Ποιος είναι ο πολιτισμός? Ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός της οικουμένης. Αυτός που ανάγει... τον δημήση, ε, Πολίτως. Προσέξτε λίγο. Ε, επιχειρηματολογείται εδώ στη βάση του γνωστού άγλου ιστορικού του Κοπς Μπάουν, ο οποίος όταν είχαμε ένα διάλογο για το πώς συγκροτείται και τι είναι το έθνος, ε, επιχειρηματολογούσε με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν ένα βρέφος που πηγαίνει στο δημοτικό θα μπορούσε, αλλά α, αναφέροντας δύο παραδείγματα θα το διαπιστώσετε ότι κάπως έτσι σκέφτεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Διανόηση για τα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα έλεγε γνώριζε ο Θηβαίος χωρικό τον Περικλή και τον Αριστοτέλη εάν δεν τον γνώριζε δεν ήταν Έλληνας μα αυτό συγκροτεί τη συνείδηση κοινωνίας δηλαδή ο Άγγλος σήμερα, δεν λέω χθες το 18ο ή το 19ο αιώνα ο Άγγλος σήμερα γνωρίζει το Σέξπιρ ο Άγγλος χωρικός σε μια επαρχιακή περιοχή της Αγγλίας, αυτό είναι που συγκροτεί την έννοια της εθνικής συλλογικότητας. Αυτός ο Άγγλος χωρικός θα πάει να πολεμήσει εάν απειληθεί η πατρίδα του, διότι θεωρεί ότι απειλείται η πατρίδα του. Επομένως, δεν έχει να κάνει με το τι γνώση έχει κάποιος του ιστορικού παρελθόντος και μάλιστα αν είναι τόσο μεγάλο που δεν το ξέρουν ούτε οι σοφοί της εποχής μας. Πόσοι καθηγητές πανεπιστημίου που είναι η δουλειά τους γνωρίζουν Αριστοτέλη, Πλάτωνα ή τι ήταν ο ελληνικός κόσμος στο Βυζάντιο ή πριν. Αμφιβάλλω αν είναι η έσχατη πριν αμφιβαλλω αν ειναι η εσχατη ψηφια Και κάποιοι έχουν απλώς ακούσματα. Σημαίνει ότι όποιος δεν γνωρίζει το ιστορικό παρελθόν δεν μπορεί να ανήκει και να έχει συνείδηση της συλλογικότητάς του η ελευθερία η, ατομικότητα στην, η ελευθερία στην ατομικότητα και μετά στη συλλογικότητα το μετράει αυτό α, μάλιστα, α. αν μου επιτρέπετε ακόμα μία επισήμανση ο Κόπις Μπάλου λέει και κάτι άλλο <coughs> μα πώς μπορούμε να μιλάμε λέει για συνέχεια η, η μίλαν καλείται την ποδοσφαιρική ομάδα άλλου ο Παδούς είχε πριν από 10 χρόνια και άλλου έχει σήμερα δηλαδή περίπου μετράει Ονόματα για να δει εάν άλλαξαν τα ονόματα. οι άνθρωποι ζουν μόνο γύρω στα 80 κατά μέσον όρο. Εναλλάσσονται ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, στην πορεία. Σημασία έχει ότι και οι επόμενοι αισθάνονται το ίδιο που αισθανόντουσαν οι προηγούμενοι. Έπειτα η έννοια τη συλλογικότητα, άρα του έθνου, εξελίσσεται. Οι Έλληνε στην κράτο-κεντρική εποχή, πριν από την Οικουμενή, αισθάνονταν ότι ήταν Έλληνες όλοι μαζί το δείχνουν στι φικτιονίες και λοιπά, το δηλώνουν οι ίδιοι εκεί που υπάρχουν τεκμήρια αλλά χρόνος λένε ότι πολιτικά εκφραζόμαστε για τον Πολέων. αν διαβάσετε τον Πολίδιο, θα διαπιστώσετε ότι την ελευθερία των Ελλήνων την ε, υποστασιοποιεί υπό το πρίσμα της ελευθερίας των πόλεων και όχι με τη διαμόρφωση ενός κράτους που να ε, βάζει μέσα και να στεγάζει όλους τους Έλληνες. Στην τουρκοκρατία λοιπόν έχουμε τεράστια τεκμήρια, καθημερινά τεκμήρια, όχι μόνο με εκδηλώσεις που σημαίνει εξεγγέρσεις εδώ και εκεί κλπ, αλλά τεράστια γραπτά τεκμήρια που δηλώνουν αυτή την εθνική συνείδηση Άρα και την εκδήλωση της συλλογικότητας και έχουν συνείδηση το ότι βρίσκονται σε καθεστώς κατοχής από τις αρχές της μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να τα απαριθμήσουμε εδώ. Τα έχω γράψει στα κείμενά μου. Τα έχουν γράψει και πολλοί άλλοι. Απλά, να θέλετε τη Δεν έχουμε να έχω τη έχει έξω στη συλλογικότητα. βλέπετε τον πολιτισμό και την παραγωγή πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι. του ότι δεν παρήγαγε πολιτισμό η Τουρκία, Η η तुルコκρατία. Δεν είχαν το, Μα... το πολιτισμό να επηρεάσουν ούτε παříγαγε πολιτισμό να επηρεάσουν Μισό λεπτό. Φόλους, Λέτε bravo, ε, όχι. Μισό λεπτό. Να σταθμίσουμε το εξή για να δούμε τι πολιτισμό παρήγαγε η Ευρώπη και τι πολιτισμό παρήγαγε ο ελληνικός κόσμος στην Τουρκία. Πρώτα πρώτα σε επίπεδο πολιτιακού πρωταγμότος. Εκεί κρίνεται το πράγμα. Θέλω δημοκρατία ή θέλω αυτό το σύστημα που έχω σήμερα που είναι πολιτική κυριαρχία και με κυβερνάει κάποιος, δηλαδή κρίνει τις τύχες μου ένα άτομο που δεν το ορίζω εκάν εγώ. Αυτό μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θέλω αποτελεσματικό διότι η πολιτική έχει να κάνει με την ελευθερία. Αν θέλετε αποτελεσματικό τότε... Το ερώτημα είναι αυτό που θέλετε για τη συλλογική, συλλογική μας μοίρα, γιατί δεν το θέλετε για τον εαυτό σας. Δηλαδή, εσείς να υποβληθείτε στο καθεστώς της δικής μου αρμοδιότητας και να αποφασίζω εγώ τι θα κάνετε σήμερα, αύριο ή χθες. Όχι, δεν κάνετε. δεν κάνετε, Γιατί αν έρθω εγώ, όποιος εγώ, και σας πω ότι ξέρω καλύτερα από εσάς τι πρέπει να κάνετε και τι όχι στη ζωή σας να εκφράσω εγώ δηλαδή τη βούλησή σας και να αποφασίσω πώς θα ζείτε, τότε θα αντιδράσει και μην πείτε πήγαινε άνθρωπο μου στο σπίτι σου. Γιατί δεν το λέτε αυτό στο συλλογικό. Γιατί αναγνωρίζετε δηλαδή ότι ένα σκύβαλο το οποίο έχει την έννοια, γιατί προσκυνάει καλύτερα από εσάς και, και ορίζεται ως υπουργός, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, είναι καλύτερα τοποθετημένος να εκφράσει για να διαχειριστεί τις τύχες μιας ολόκληρης κοινωνίας από ό,τι εσείς ή όλοι μαζί γιατί δεν ξέρω τις υποπέσεις λοιπόν πόσο κυριακό κάποιος ειδικός το ξέρει θα σας πω λοιπόν θα σας πω λοιπόν ότι αυτός που ορίζεται ως υπουργός δεν έχει ιδέα για αυτό που λέτε θα καλέσει κάποιον θα καλέσει κάποιον να του εξηγήσει μπράβο και γιατί να μην καλέσουμε κάποιον εδώ που είμαστε όλοι μαζί να μας εξηγήσει και να αποφασίσουμε εμείς τι πειράζει 125 εκατομμύρια Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει λοιπόν ένας διάλογος για ένα ζήτημα Και μετά να αντλήσουμε τη συλλογική βούληση Ξέρετε Οι Αθηναίοι μαζεύονταν στην πνίκα Όχι για να πιούν καφέ Όχι γιατί τους άρεσε να βλέπονται Αλλά γιατί Στις συνθήκες του επικοινωνιακού συστήματος της εποχής Η φυσική συνάντηση των ανθρώπων ήταν προϋπόθεση Για να βγάλουν μια κοινή απόφαση Να ανταλλάξουν απόψη και να βγάλουν απόφαση Εάν σήμερα μπορούμε. Να βγάλουμε μια απόφαση χωρί να μετακινηθούμε από το σπίτι μα. Με τη χρήση τη τεχνολογία. Εγώ θα σα έλεγα όχι με τη χρήση καν τη τεχνολογία. Με μια απλή δημοσκόπηση, εάν είναι θεσμημένη σωστά, αποδίδεται το 100% τη βούληση μια κοινωνία. Να γίνει ο διάλογο, η ενημέρωση και αποφασίσει αυτή. Ποιο μας εμποδίζει. Η βούληση μα ενδιαφέρει. Το συλλογικό διακύβευμα. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό. Δεν έχεις... Ακούστε με. Δεν υπάρχουν τεχνικά θέματα. Υπάρχει μια τρομακτική και σε πρώτο βαθμό δυσκολία που είναι ότι δεν ανήκει η δημοκρατία ούτε κάνει η αντιπροσώπευση στο αξιακό μας σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τι από την πολιτική. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε προσωπική βάση. Η ελευθερία. Το να αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου και όχι κάποιο άλλος. Αυτό όντω είναι απόν από την εποχή μας. Διότι ήταν απόν και από τι άλλε χώρε, αφού τώρα μπήκαν στον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, άρα η ατομική ελευθερία προέχει, αλλά έγινε και απόν από τη δική μα μοίρα, διότι μας επανέφεραν στην προσωλόνια εποχή. Για να εξευρωπαϊστούμε, όπως λέει. Για να εναρμονιστούμε δηλαδή με την εξέλιξη της Ευρώπης από τη θεοδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό. Αυτό που εμεί το ξεπεράσαμε, ω ελληνικό κόσμο στην εποχή του, την προσωλώνη. Άρα λοιπόν δεν είναι τα τεχνικά προβλήματα. Αύριο το πρωί ή σήμερα, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να ενσωματώνει τη βούληση της κοινωνίας στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Δεν αποτελεί προτεραιότητά μας. Δεν είναι μέρος του αξιακού μας συστήματος για να το Και δεν έχουμε και συνείδηση του γεγονότος ότι μόνον έτσι θα υπερβούμε την κρίση. Αλλά για να επανέλθουμε στο στο ζήτημα του τι παρήγαγε ο ελληνικός κόσμος τη δημοκρατία θα πιάσουμε, πιάσαμε ήδη το πολιτικό πρόβλημα. Εδώ διατίνονταν και προέκριναν τη δημοκρατία, τα πιο ριζοσπαστικά ρεύματα της Ευρώπης ένα προαντιπροσωπευτικό σύστημα πολιτικής κυριαρχίας που ανάγοντας την προσολόνια εποχή, ούτε καν στη Σολόνια γιατί ο Σόλωνας εισήγαγε στη μεταρρύθμιση του την αντιπροσώπευση. Πάμε στην, στο ζήτημα της, της οικονομίας εδώ έχουμε μια αστική τάξη η οποία είναι οικουμενική εκεί έχουμε μια αστική τάξη που είναι κρατική ενδοκρατική που είναι εν τη γενέση της δηλαδή αυτή την περίοδο να πάμε λίγο στα πνευματικά έργα εάν μετρήσουμε έχουν μετρηθεί αλλά αν τα συγκρίνουμε τα πνευματικά έργα που παρήγαγαν οι Έλληνες της τουρκοκρατίας σε μια συγκεκριμένη περίοδο, μέχρι το 19ο αιώνα τις αρχές και τα πνευματικά έργα που παρήγαγαν χώρα προς χώρα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες θα διαπιστώσουμε ότι τα πνευματικά έργα των Ελλήνων μπορούν να συγκριθούν μόνο με μία ή δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι παρήγαγε η Σουηδία, οι Σκανδιακές χώρες η Πορτογαλία, η Ισπανία το Βέλγιο, η Ολλανδία τίποτε οι μεγάλες χώρες που παρήγαγαν πνευματικό έργο αυτή την περίοδο έστω κατά το περιεχόμενο που το παρήγαγαν είναι η Γαλλία εν μέρει η Ιταλία και η Γερμανία πολύ αργότερα και η Αγγλία ε λοιπόν, η, ε, η, ο, η ελληνική πνευματική παραγωγή μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις χώρες και μάλιστα με πολύ πλεονεκτικούς όρους. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει έναν λαό να παράγει ένα τέτοιο πνευματικό έργο, να έχει μια τέτοια αστική τάξη, να κυριαρχεί και όχι απλώς να ηγείται στο εκκλησιαστικό μέρος και σε πολλά άλλα μη έχουσα εθνικό κράτος και τι είναι αυτό που σήμερα την κάνει να μην έχει τίποτα από όλα αυτά και να είναι ένα παραπληγικό κράτος στην, στο, στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτό είναι το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε για να δούμε τι πτεί Και γι' αυτό ξεκινάω από την Επανάσταση. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν το οποίο συγκροτεί τον πυρήνα της ελληνικής κακοδαιμονίας και η απάντηση της πτέει είναι ακριβώς όχι η έλλειψη αστικής τάξης. Άρα νομισματικής οικονομίας ισχυρής και αυτόνομης μέσα στο κράτος που αντισταθμίζει την ιδιοτελή βούληση τη πολιτικής εξουσίας αλλά η απαγόρευση της μεγάλης ελληνικής αστικής τάξης να μπει μέσα στον εθνικό κορμό στον κρατικό κορμό και αυτό το ξέρουμε με πολύ απλά παραδείγματα μέχρι και νόμος ψηφίστηκε προκειμένου να απαγορευτεί σε αυτή την αστική τάξη να μπει μέσα. Ξέρετε ποιοι ήρθαν στην Ελλάδα από του επιχειρούντες στην νομισματική οικονομία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μόνο όσοι ήθελαν να δημιουργήσουν όρου διαπλοκής και διαφθοράς με το πολιτικό προσωπικό. Μέναν έναν να του πάρουμε, θα του διαπιστώσετε. Όταν αφαιρέσετε απ' την άλλη για να δείτε ποια ήταν η δύναμη μπορώ να σα απαριθμίσω παραδείγματα στη Βαλκανική και γενικότερα για να δείτε ποια ήταν η δύναμη αυτή τη αστική τάξη και τη σφραγίδα έχει βάλει σε όλους αυτούς τους λαούς από τη Ρωσία μέχρι την Αυστρία μέχρι και όλες τις Βαλκανικές χώρες και τη την Μικρά Ασία ε, όταν όμως αναλογιστείτε ότι αν αφαιρέσουμε τα μεγάλα ευεργετήματα στην Αθήνα αυτής της αστικής τάξης η Αθήνα θα είναι ένα κουτσοχώρι ανατολικού τύπου αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό σύστημα με τον προϋπολογισμό του κράτους δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα μεγάλο έργο πολιτισμού στην Αθήνα. Όλα τα μεγάλα έργα πολιτισμού, από το Ζάπιο μέχρι οποιοδήποτε άλλο απαριθμίσετε την Ακαδημία αυτά που κοσμούν την Αθήνα, είναι ιδιωτικά έργα δωρεές αυτών των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιο είναι ο προσανατολισμός του κράτους ως προς τις πολιτικές που ασκεί. Το γιατί λοιπόν... Και πώς δεν μπόρεσε να μπει το ελληνικό κράτος το, το, η αστική τάξη στον ελληνικό κορμό, μα μέσα από τις χρήσεις και τις καταχρήσεις της έννοια τη μεγάλης ιδέας, δηλαδή της εθνικής ολοκλήρωσης Τι έκαναν Θα περιοριστώ μόνο σε ένα παράδειγμα Έχουμε φτάσει στο τέλος του 19ου αιώνα Υπάρχουν οι τα μαύρα σύννεφα που, των εθνικισμών που ε, σπρώχνονται από τις μεγάλες δυνάμεις ε, στη Βαλκανική για να δημιουργήσουν τα δικά τους κράτη. Οι κοινωνίες αυτές. Τελείωσε η εποχή του έθνους κοσμοσυστήματος που στέγαζε πολιτισμικά το, τους λαούς αυτούς κάτω από το ελληνικό έρμα. Και έχουμε την θέληση για την εθνική τους ανεξαρτησία. Μπήκανε στον εθνοκρατικό πολιτισμό, όπως τα λέγαμε. Τι κάνει; Τι έχει κάνει μέχρι τότε το ελληνικό κράτος για να πραγματοποιήσει τη μεγάλη ιδέα. Στην πραγματικότητα αφήνει να καταστρέφονται οι εξεγερμένοι πληθυσμοί στην περιφέρεια του κράτους. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό το ζήτημα του 1897, διότι τότε... Έχουμε ένα φαινόμενο. Κυρίσουν με ομοφωνία βασιλιά και πολιτικών δυνάμεων τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μη έχοντας κάνει καμιά προετοιμασία. Ούτε καν στρατόπεδο εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων και των στρατιωτών που τους κάλυσαν στα όπλα. Ούτε καν μας λέει ο Βικέλας που είναι ο πιο αυθεντικός εκπρόσωπος αυτής της περίοδου γιατί ήταν και μια μεγάλη προσωπικότητα ούτε καν στρατόπεδο εκπαίδευση των αξιωματικών του υπηκού δεν γνώριζαν λέει καν να υπεύσουν για να μην πούμε τι όπλα είχαν και επειδή μπήκαν στον πόλεμο υπό το κράτος της ασφυκτικής πίεσης του ελληνισμού έλπιζαν και αυτή, αυτή ήταν η πράξη που τους οδηγή, το, το, το, το γεγονός που του οδήγησε στον πόλεμο ε, έλπιζαν ότι οι μεγάλες δυνάμεις επειδή το είχαν δηλώσει θα του σταματούσαν στην αρχή του πόλεμου τους άφησαν και εκτέθηκαν. Γι' αυτό και ο βασιλιάς πόρησε ως διάδοχο, το διάδοχο 18χρονο πεδάκι ε, ως αρχιστράτηγος. γιατί ήθελε να δρέψει τη δόξα. Οι ξένοι πάλι έφταγαν που δεν έγινε το εγχείρημα της εθνικής ολοκλήρωσης. Αυτό το συναντάμε και στη Μικρά Ασία, το συναντάμε σε όλη την πορεία του ελληνικού κράτους. Οδήγησαν στην αποδόμηση του μίζωνος ελληνισμού, διότι δεν τον ήθελαν μέσα στο κράτος. Είναι τυχαίο ότι ένας άνθρωπος, στρατηγός που γνώριζε τα πράγματα, επειδή ακριβώς ήταν ο αντίπαλος, ο κομματικός αντίπαλος, ο οποίος εκτελούσε το εγχείρημα, ο Ιωάννης Μεταξάς, δήλωνε ότι ο πόλεμος στη Μικρά Ασία είναι απικιακός. Να έλεγε είναι ανέφικτος, το καταλαβαίνω, αλλά είναι απικιακός. Να λένε οι υπόλοιποι που, λόγω του στρατηγικού σφάλματος του Βενιζέλου, δεν έκανε συντακτική αλλά έκανε αναθεωρητική, την παρέμβασή του στα πολιτικά πράγματα, ε, άφησε να ανασυγκροτηθεί ο παλαιός κομματικός κόσμος και οδήγησε στην ήττα του μικρασιατικού εγχειρήματος. Αυτό, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν έχουν αναλυθεί στην ουσία τους, ω προς τις συνέπειες, στο γιατί ο ελληνικός κόσμος, οι ήττες του ελληνικού κόσμου δεν οργανώθηκαν και δεν συντελέστηκαν στο μέτωπο ίστις, στο εξωτερικό, αλλά στην πρωτεύουσά του. Στην Αθήνα οφείλεται στο γεγονό τη αναντιστοιχία αυτού του κράτου προ το επίπεδο ανάπτυξη του ελληνικού κόσμου, αυτό που το έχουμε και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο και κλείνω με αυτό ε, ότι αν μελετήσουμε διεξοδικά τι έγινε από τη μεταπολίτευση μέχρι την κρίση. Θα διαπιστώσουμε ότι επρόκειτο για πολιτικές πλήρους αποδόμησης και ιδιοποίησης του κράτους, δηλαδή ολοκληρωτική επαναφορά στο καθεστώς της φανβλοκρατίας του 19ου αιώνα. Αν θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε ποια είναι η λύση, δεν είναι να εθίσουμε την κοινωνία σε ένα άλλο καθεστώς δεν χωρεί εξευρωπαϊσμός, όπως λέγεται, δηλαδή να λειτουργεί το κράτος έστω με τους όρους της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Διότι και εκεί η πολιτική τάξη είναι απολύτως διεφθαρμένη, αφήνει μόνο περιθώριο να δουλεύει και λίγο προς το δημόσιο συμφέρον το κράτος. Υπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον, γιατί εκεί υπάρχουν άλλες εσωτερικές δυνάμεις που το οδηγούν. Εδώ δεν επετράπει ποτέ οι δυνάμεις του ελληνισμού. Οι εξωτερικές να εισέλθουν στο κράτος, αλλά και να αναπτυχθούν εντό του κράτους. Το βλέπουμε και σήμερα στη διαχείριση της κρίσης. Επομένως, η λύση δεν μπορεί να, παρά να είναι η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που θα εξαναγκάζει την πολιτική να πολιτεύεται κατά το γενικό, το κοινό συμφέρον, να παράγει πολιτικές συλλογικότητας και όχι προσωπικές πολιτικές ιδιοποίησης ή ε, ε, ικανοποίησης τον επιμέρου ομάδων αυτό όπου και πολιτικά να θέλει κανείς να ανήκει είναι το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι αριστερά ή δεξιά αυτό έχει εκλείψει ούτως ή άλλως. είναι το μεγάλο ζήτημα που κατατρίχει την ελληνική κοινωνία αυτή της αναντιστοιχίας αυτού του κράτους προς τον κοινωνικό κορμό και το επίπεδο ανάπτυξής του γιατί έρχεται από άλλο δρόμο που δεν ήταν θεοδελικός όπως επίσης και με το γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτός ο ελληνικός κόσμος συναντιέται με το μεγάλο πρόβλημα που ανοίγει η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση δηλαδή το γεγονός ότι η οικονομία όπως έχει μετασχηματιστεί σε μη παραγωγική χρηματοπιστωτική οντότητα κατορθώνει να έχει θέση σε ε, πλήρη ομοιρία την πολιτική τάξη Άρα και στην Ευρώπη και στη Δύση όπως και ιστορικά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά διαπιστώνεται ότι ο σκοπός της πολιτικής είναι μόνο οι αγορές και όχι η κοινωνική συλλογικότητα, το έθνος. Αυτό λοιπόν είναι μια ελπίδα για τον κόσμο, για το οποίο πηγαίνει, μετάβαση δηλαδή σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα που δεν θα δημιουργεί τις ισορροπίες εξωθεσμικά στους δρόμους με τις διαδηλώσεις, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα με την ενσωμάτωση της κοινωνικής βούλησης αυτό. Το ερώτημα είναι εάν έως τότε θα υπάρχει ελλαδικός χώρος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εδώ το ζήτημα τίθεται με όρους επιβίωσης και όχι απλώς μετάβασης στην επόμενη εποχή. Παρακαλώ. Ε, ακούγοντας ε, κανείς ε, την τοποθέτησή σας και μάλιστα ένας όχι πολύ υποψιασμένος αθροατής διαπιστώνει μάλλον ένα παράδοσο και μιλάω πάλι εκεί για την περιθωριοποίηση Μάλλον η εκμεέβη ότι όλη η ελληνική επανάσταση είχε την υποστήριξη αν δεν οργανώθηκε από αυτήν την μετοικία Και μετά βλέπουμε μια μεταφέρεια. Τα μεσαία στρώματα κυρίω. Ναι, ναι, προσέξτε, σε όλη τη διάρκεια το, του, του 19ου αιώνα και του 20ου μέχρι το 22 έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος κύκλος ε, σκέψης για το πώς πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο ελληνικός κόσμος από αυτή την, όχι μόνο την αστική, και την πνευματική τάξη του μίζωρος ελληνισμού. Δεν σταμάτησαν. Απλώς δεν είναι η αστική τάξη ξένο σώμα για το κρατήδιο είναι το κρατήδιο σε σχέση με τον ελληνισμό. Είναι αναντίστοιχο με αυτό που αντιπροσωπεύει ο ελληνισμό. Ο διάλογος εάν το εθνικό κέντρο θα πρέπει να είναι η Κωνσταντινούπολη ή η Αθήνα, καλά κρατεί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αλλά δηλώνεται ρητά ότι θα είναι η Αθήνα. ολη όταν δηλώνεται ρητά ότι θα είναι η Αθήνα, δεν σημαίνει ότι ε, σώνει και καλά η Αθήνα θα αγωνιστεί όπως δηλώνει αλλά που χρησιμοποιεί μόνο για, για να εκτονώνει την εσωτερική πίεση ε, θα εργαστεί για την εθνική ολοκλήρωση Απόδειξε ότι όπου χρειάστηκε να τη, δια, τη, τη διαχειριστεί τη διαχειρίστηκε αρνητικά δηλαδή εκτονωτικά στο εσωτερικό και όχι θετικά να προετοιμάσει το κράτος ώστε να τη διαχειριστεί με τους όρους της ενσωμάτωσης της, άρα της και των συνόρων, έτσι, γιατί περί αυτού έπρεπε να υπάρχει ένα κράτος αντίστοιχο με τη φιλοδοξία και τις δυνατότητες αυτής της αστική τάξης. Όχι ε, ένα κράτος που θα την περιόριζε τόσο, ώστε να μην μπορεί να αναπτύξει τη, τη δράση της. Όπως αποδείχθηκε δεν είχε για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτό το κράτος δεν ήθελε να την ακούσει και δεν μπορούσε να επέμβει διαφορετικά. Πώς να επέμβει στρατιωτικά. Γιατί αν ε, αυτή η αστική τάξη, ε, ένας από αυτούς, ήθελε να μπει στο ελληνικό κράτος θα έπρεπε να εναρμονιστεί με τους όρους του. Σήμερα, ξέρετε, ακούμε συχνά να λένε ότι φταίει και η κοινωνία για ό,τι έγινε. Για τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Το ερώτημα δεν τίθεται έτσι. Το ερώτημα για τον πολίτη τίθεται ως προς το ότι θα λειτουργήσει όπως υπαγορεύει το σύστημα. Εάν το σύστημα του λέει ότι πρέπει να διαπλακεί, να πάει στον πολιτικό για να διορίσει το παιδί του, γιατί διαφορετικά δεν θα το διορίσει, να πάει στον πολιτικό ή να χαρτζηλικώσει τον υπάλληλο για να πάρει το δασικό χαρτί για το χτήμα του, γιατί... Φτιάχνουν περίτεχνες ρυθμίσεις ώστε όποιος φύγει στα αστικά κέντρα να μην μπορεί να επανέλθει. Έτσι και ε, η ιδεολογία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, γιατί περί ιδεολογίας πρόκειται, ε, συνίσταται στο ότι δεν πρέπει να ξανακατοικηθεί η χώρα, όσο αν το περιβάλλον είναι άσχετο με τους ανθρώπους, κάτι σαν τον Άρη ας πούμε. Ή τη Σελήνη κλπ. Λοιπόν, ε, όλο το σύστημα λοιπόν υπαγορεύει έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας Συνεπώς δεν θα έχει κανείς και δεν πρέπει να κακίζει κάποιον που Αφού θέλει να αναπτύξει την επιχείρησή του Αφού θέλει να ανακτήσει την ιδιοκτησία του Αφού θέλει να διορίσει την να βρει εργασία το παιδί του Ή ο ίδιος πηγαίνει να λειτουργήσει με τους όρους του συστήματος Το ερώτημα είναι γιατί αυτό το σύστημα λειτουργεί έτσι γιατί αν τον ίδιο άνθρωπο τον πάρουμε να συγκεντρωθεί σε έναν άλλον χώρο και τον ρωτήσουμε πώς θέλεις να διορίζεται αυτός που διόρισε το παιδί του μέσω του πολιτικού, έτσι, πώς θέλεις να διορίζονται τα παιδιά του κόσμου θα σας απαντήσει ότι πρέπει να διορίζεται με αντικειμενικές διαδικασίες. Γιατί το ίδιο άτομο σε διαφορετικό περιβάλλον συστήματος σκέφτεται διαφορετικά. Κι, είναι, ε, κι ήταν στο προηγούμενο σύστημα... Ε, εντελώς εναρμονισμένος μέσα σε αυτό μην ξεχνάτε ότι σήμερα σε, μία, σε έναν δήμο σήμερα δεν λέμε χθε. ιστορικά έτσι γίνεται συνέχεια και σήμερα ακόμα μέσα στην κρίση σε έναν δήμο οι επιχειρήσεις που υπάρχουν ένας Κλαβενίτης, ένα σκλαβενίτης, ένα κλπ. όταν θέλουν να, να, να προσλάβουν κάποιον απευθύνονται στο δήμαρχο για να, κάνουν, για να τα έχουν καλά για τη συνέχεια αυτό το φαινόμενο δεν το συναντάει κανείς σε άλλες χώρες. Η διαφθορά είναι στην κορυφή αλλά δεν γίνεται διάχυτη παντού. Εδώ είναι επιβεβλημένη παντού για τους λόγους που εξηγήσαμε. Έτσι, γιατί είναι συμφυής πραγματικότητα που μόνο μέσα σε αυτήν μπορεί να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να λέμε με όρους δεοντολογίας τι πρέπει να κάνει για να γίνει το κράτος όπως στην Ευρώπη. Χρειάζεται ολική επαναφορά, δηλαδή πολιτικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και νομοθεσία κυρίως αυτή που οικοδομεί τη διαπλογή και τη διαφθορά πρέπει να ανασυγκροτηθούν εκ βάθρων αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα δηλαδή να εξαναγκαστεί θεσμικά να πολιτεύεται κατά το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και όχι κάτω το συμφέρον των επιμέρων, των επιμέρων δυνάμεων ή αυτών που θεωρεί ότι ανάγονται στο πολιτικό κόστος. Γιατί η έννοια του πολιτικού κόστος δεν έχει να κάνει όταν το ακούμε με το τι θέλει ή το τι σκέφτεται η κοινωνία ή πόσο τους απορρίπτει. Που τους απορρίπτει όπως ξέρετε στο 85% τις δημοσκοπήσεις. Αλλά έχει να κάνει με το τι σκέφτεται και πώς αντιδρά μια επιμέρους ομάδα που του στηρίζει στο κύκλωμα της εξουσίας. Ανα... Ε, πρέπει να τις αλλιώς αναλογικά σκεφτόμενος και ιστορικά σκεφτόμενος το προπεκτοράτο που περιγράψαμε 1800 και συνεχίστησαν να πίστατες κατά την υπηρεσία, ακολουθώντας τις σκέψεις σας. Άρα πόσο είναι δυνατόν αυτό που προτείνεται μέσα σε ένα προπεκτοράτο να γίνει. Εγώ λέω τι θα πρέπει να γίνει. Πώς το, γίνει το, να το πώς θα γίνει μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν είναι του παρόντος και φοβάμαι ότι δεν είναι για σας έτσι <laughs> λοιπόν, ε, αλλά η ουσία του πράγματος είναι μία ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημά μας και σήμερα είναι με διαφορετικούς όρους μην ξεχνάμε ότι όταν μετά τη λαϊλασία της χώρας ήρθε η στιγμή της κρίσης δεν παίρνανε μέτρα το δηλώνανε για, για, γιατί υπήρχε πολιτικό κόστο. και τι κάνανε, μεταφέρανε το πρόβλημα το ελληνικό, για να λυθεί στους τρίτους, που λέγεται Τρόικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαγωνίζονται σήμερα για το μνημόνιο ή το μη μνημόνιο, αλλά δεν ασχολούνται, ασχολούνται δηλαδή με το σύμπτωμα και το αποτέλεσμα ότι εξήγαγαν ξανά και υπέταξαν τη χώρα στο όνομα της διάσωσής της, αλλά που έχασαν την εσωτερική νομιμοποίηση, γι' αυτό είναι απολύτω εξαρτημένη. Είναι τυχαίο. Ότι σήμερα δεν έχει υπάρθει κανένα μέτρο από την Τρόικα για, την, για το πολιτικό σύστημα και τη διαφθορά του. Παρά μόνο τα μέτρα υπαγορεύονται μέσω του πολιτικού συστήματος προς την κοινωνία. Γιατί τους χρειάζονται για να αρχίσουν τις πολιτικές τους. Άρα λοιπόν, ακόμα και στην περίοδο αυτής της καταστροφής, που ίσως είναι χειρότερη από την μικρασιατική, ε, βλέπουμε ότι η διαχείριση γίνεται με όρους εξάρτησης, δηλαδή εξαγωγή του προβλήματος αντί για ανασυγκρότηση του κράτους. Για να μην έχει ανάγκη αυτή την εξάρτηση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο